Στοίχη 57 έως 66 Αποκαθήλωσης και ταφή του θείου σώματος σφράγιση του τάφου 57 Όταν δε προχώρησε το δειλινό ήλθε κάποιο άνθρωπος πλούσιος καταγόμενος από την Αριμαθέα ονομαζόμενος Ιωσήφ ο οποίο και αυτό υπήρξε μαθητής του Ιησού 58 Αυτός αφού προσήλθεν στον πιλάτον εζήτησε το σώμα του Ιησού Τότε ο πιλάτος διέταξε να δοθεί τούτο 59. Και αφού επήρενε ο Ιωσήφ το σώμα, το ετύλιξεν εις συνδόνα καθαράν και 60 και το έβαλεν εις το καινούργιο μνημείο του, το οποίον είχε σκαλίσει στων βράχων. Και αφού κύλησε μεγάλων λίθων εις την θύρα του μνημείου, έφυγεν. 61. Ήτοδε εκεί η Μαρία η Μαγδαλινή και η άλλη Μαρία, ε οποίοι εκάθειν το απέναντι από τον τάφον. 62 την άλλη δεημέραν, η οποία επακολουθεί μετά την Παρασκευή, εμαζεύτησαν οι αρχαιρείς και οι φαρισαίοι πλησίων του πιλάτου, 63 και είπαν: Κύριε, ενεθυμήθημεν ότι εκείνο ο λαοπλάνο είπεν όταν ακόμη έζη, Μετα τρει ημέρε από του θανάτου μου αναστένομαι. 64. Πρόσταξε λοιπόν ασφαλιστεί ο τάφο μέχρι τη τρίτη ημέρα. Μήπω έλθουν οι μαθητέ του εν καιρό και κλέψουν αυτόν. Και είπουν στον λαών ότι ανέστη από τον νεκρόν και θα είναι η τελευταία αυτή πλάνη του λαού χειροτέρα από την πρώτη που τον επίστευσαν ως Μεσσίαν. 65. Είπεν σε αυτούς ο Πιλάτος Λάβετε φρουράν, πηγαίνετε και ασφαλίσατε μόνοι σας τον τάφων καθώς σεις ξεύρετε. 66. Αυτοί δε αφού επήγαν εισφάλισαν τον τάφων έβαλαν δηλαδή σφραγίδασης των λίθον που εσκέπαζε το μνημείο και τοποθέτησαν τη φρουράν